Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι και καλώ ήρθατε στο ΝΑΡΤ 90,6. Η εκπομπή ΑΕ ξεκινάει έως τις δύο μαζί σας, ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Και ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας λείπει ένας τρίτος για να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Αλλά μάλλον αυτός βρίσκεται στο Μεγαρό Μαξίμου. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι μία με δύο, πάντα βέβαια μέσω της ραδιοφωνική συχνότητας 90,6 και του ArtFM, μπορείτε ωστόσο να μας παρακολουθήσετε και μέσω της ιστοσελίδας εκπομπή, εκπομπής εκπομπή αε.gr και να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκπομπή αε, μία λέξη, παπάκι, gmail.com. Και να το ξαναπούμε γιατί εμείς το φωνάζουμε συνεχώς ότι ό,τι ακούτε είναι η μισή αλήθεια σε ό,τι αφορά το πακέτο των 11,9 δισεκατομμυριών ευρώ και όλο αυτό το έργο θα επαναληφθεί το Δεκέμβριο αφού είναι γνωστό όχι μόνο σε εμά βεβαίω. Και στου τρει που συνεδριάζουν σήμερα και παίζουν έτσι λίγο ένα θεατρικό, ένα Muppet show εκεί μέσα στο Μεγαρό Μαξίμου. μου. Είναι γνωστό λοιπόν ότι η Τροϊκά θα μα ξανάρθει το Δεκέμβριο για να αξιολογήσει, επαναξιολογήσει μάλλον όλα αυτά τα μέτρα για να δει πώ θα κλείσουν οι τρύπε του 2012. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, γιατί οι τρύπε θα είναι ανοιχτέ και θα είναι πολλέ, ότι θα υπάρξει και νέο πακέτο μέτρων μέχρι το τέλο τη χρονιά. Εκτό από αυτό που θα μα ανακοινώσουν την Κυριακή. Αυτό το λέμε προς απάντηση όλων αυτών των θεατρινισμών που παίζονται αυτές τις μέρες και ζούμε. Λοιπόν, Δημήτρη, ήθελα να άνοιξε κάθαρο το τοπίο, γιατί δεν μπορούμε συνέχεια να ασχολούμαστε με αυτά. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε κλείσει. Παιδιά... Είναι, είναι πραγματικά επαναλήψεις ενός θεατρικού το οποίο το παίζεται σε βάρος της χώρας και του λαού εδώ και ε, τρία χρόνια πλέον. Ακριβώς, το ίδιο και το ίδιο. Στο ίδιο λοιπόν, έργο θα από έγκυρες πληροφορίες που πήραμε από, το, από την αίθουσα συσκέψεων και διαπραγματεύσεων που διεξάγει ο κ. Στουρνάρας, ο Τσακομός μεταξύ του κ. Στουρνάρα και του ο κ. κ. Τόμψεν αφορούσε ένα γλυφει Α, το πόσο κάνει τον γλυφιτζούρι ή το είδο του γλυφιτζούρι. Ο κύριο Τόμψεν θέλει πάντα να έχει ένα γλυφιτζούρι όταν, όταν διαπραγματεύσει. Διαπραγματεύσεις. Και του το στέρισε ο κύριο Τουρνάρα, γι' αυτό τσακωθήκαμε. Mm. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το τσίε το γλυφιτζούρι, ήταν ένα μεγάλο κόκκινο είδες, με και. κανέλα. Λοιπόν, <laughs> και του το στέρισε, γι' αυτό είχε, είχε, πήγε σοβαρό πρόβλημα σε διαπραγματεύσει με μια εμπλοκή σοβαρή. Ο μόνο λόγο που εγώ μπορώ να φανταστώ ότι ο κύριο Τουρνάρα. Ε, θα Τόμψεν. μπορούσε να θυμώσει και να τσακωθεί με τον mm -hmm. κύριο Τόμψεν. Είναι γιατί ο κύριο Τόμψεν είναι πολύ πιο ήπιο από τον κύριο Στουρνάρα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο. Ναι, νομίζω ότι είναι μια εξήγηση. Η κοινωνική ευαισθησία του κυρίου Στουρνάρα, Στουρνάρα είναι ανύπαρκτη, ακόμη και σε σχέση με τον κύριο Τόμψεν. Δεν έχει... Ο κύριο Στουρνάρα, νομίζω, σε όλες τις τοποθετήσει, είτε τώρα που είναι στην κυβέρνηση είτε πριν, ήταν ξεκάθαρε έτσι. Ήταν, ήταν δηλαδή, πολύ χειρότερο. Από ε, ό,τι θα μπορούσε να ήταν η εθνολογία. Δεν χρησιμοποιεί πολιτικά και διπλωματικά τερτύπια. Είναι ξεκάθαρο στο τι πιστεύει και το τι πιστεύει. τα πούμε Εδώ Έχει. αυτή η χώρα, μέχρι και, το... μέχρι και την κυβέρνηση Παπανδρέου, η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, ήταν μια κυβέρνηση δοσιλόγων που ξεπούλησε τη χώρα. Να. Από την κυβέρνηση Παπαδήμου και μετά, έχουμε κυβέρνηση οικονομικών δολοφόνων δηλαδή επαγγελματιών οικονομικών δολοφόνων. Ο κ. Παπαδήμος αυτό το είναι το του. Οικονομικός δολοφόνος για την οποία αμύφθηκε πλουσιοπάροχα και προωθήθηκε σαν αντίδυσκες θέσει Μετά τη σύνταξή του κατά βέβαιος έκοψε τη σύνταξη, διάλυσε τα πάντα εδώ πέρα. Αλλά αυτός παίρνει όχι μόνο τη σύνταξή του, μια παχυλότατη σύνταξη από την Ευρωπαϊκή Ιντρική Τρά, ε, Τράπεζα όντα οικονομικό δολοφόνο, αλλά ταυτόχρονα προωθήθηκε και σε διάφορε επιτιμή θέσει για να παίρνει άλλα τόσα και άλλα τόσα για το θεάριστο έργο και αυτά είναι τα φανερά. Ε, γιατί πάντα υπάρχουν και τα μαύρα. Λοιπόν, έτσι λένε οι κακέ γλώσσε τουλάχιστον. Λοιπόν, ε, επιτιμή ε, ε, για την δουλειά του οικονομικού το δολοφόνο υπάρχει. που επετέλεσε. Ο Στουρνάρα δεν είναι δοσυλλογό. Είναι οικονομικό δολοφόνο. Εντεταλμένη υπηρεσία απ' έξω κάνει. Ναι. Και μάλιστα, δεν είναι, γιατί δω σύλλογος Είναι αυτός που θεωρεί ότι στο όνομα Όπως με διαστροφή Το έχει στο μυαλό του έτσι; Υπηρετεί την πατρίδα του ναι, Δεν ξέρω, ναι, όπως έτσι, την υπέρ του ναι. Τσολάκο, Λογολθοτόπουλος και Οράλης Και Ιράλιδες mm -hmm. Αλλά λέμε αυτής της λογικής Αυτός είναι η λοιπόν, υπάλληλος, αυτό λέμε λοιπόν, Ο οποίος πληρώνει για τη δουλειά του ναι, ο, ο Παπαδήμος δεν είναι καθόλου έτσι Παπαδήμος, ήταν οικονομικό δολοφόνο, το ξέραμε εξ αρχής Και όποιο δεν το ξέρει, κακό, ε, κακό του εαυτού του, γιατί ξεγέλασε τον κόσμο και τον, και τον πούλησε δίθεν ότι είναι δίθεν η Δήμον. Mm -hmm. Ένα τεχνοκράτη που μπορεί να μα βρει. Ναι, ένα τεχνοκράτη και... ο οποίο δεν μπορεί να πάρει ένα μολύβι, ούτε καν αντιμετωπίσει... ένα, μολύβι κάνει ένα, ένα έναν υποπληθρολόγιο και να μα γράψει μία έκθεση ιδεών σχετικά με αυτά που υποτίθεται ότι ξέρει. Τίποτα. Είναι ένα τραπεζίτης ο οποίο διακρίνεται από το γεγονό ότι είναι ένα μεγάλο τίποτα, ένα μεγάλο μηδενικό. Για ναι. το οποίο δεν μα άφησε τίποτα. Όλοι του ένα από του πιο επιφανεί τραπεζίτε που έχει περάσει από την Ελλάδα δική τράπεζα τραπεζαία Ελλάδος είναι ο ξενοφόρασ, ο οποίο είναι πολυγραφότατο με χαηδία. Λοιπόν, η ε, οι οικονομική δολοφόνη τα καμάρια τη αγορά, ε, τα λαμό για μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε, δεν κάθεται να γράψουν, δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Και βλέπει, τι μα άφησε πίσω σε εργασίε, μελέτε ναι. και όλα τα ναι. πράγματα, για παράδειγμα, ο κύριος Παπαδήμος. Απολύτως τίποτα. Τι μας άφησε πίσω ο κύριος Προβόπουλος μόνο όταν ήταν καθηγητή κάτι αιθικοί ενδυριακού τύπου ανοησίες. Mm -hmm. Λοιπόν, δικητής τίποτα, δεν ασχολούνται με αυτά. Ασχολούνται πώς, πώς θα να αρπάξουμε χοντρά από τον κοσμάκι. Αυτή είναι η, η, η, το μόνο τους που τους ενδιαφέρει. Και ο ξενοφόλης ο Λότας, το ίδιο σύστημα υπεράσπιζε. Πολιτική και οικονομία. Ναι. Το ίδιο. Υπάρχει αλλά τουλάχιστον όμως, υπήρχε μια αξιοπρέπεια. Μία... Αυτό ήθελα να σου πω: ότι υπάρχει έτσι. μια τεράστια διαφορά. Εχθρό. Βεβαίω. Yeah. Αλλά αξιοπρεπή εχθρό. Όχι αυτήν την κατάσταση. Το ίδιο είναι με το Στρονάδα τώρα. Και με παρεμπιπτόντω, επειδή μου το πάρει πάρα πολλά email. Ναι. Πρέπει να το πούμε. Και μέσα στην αγωνία του, κόσμου είναι εύκολο να την πατήσει. Ε, σωστά, γιατί πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι το πολύ μεγάλο θέμα με αυτά τα εξώδικα που κυκλοφορούν μέσω ίντερνετ προ τι τράπεζε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα εξώδικο προς τις τράπεζες που υποτίθεται λέει ότι άμα το υπογράψει και βάζει και τα στοιχεία σου και το στείλει στι τράπεζε, ε, οι τράπεζε θα πάθουν την κούλα του εγκεφαλικό, ξέρω, θα πάθουν καρδιακό α πούμε και δεν mm -hmm. πρέπει να σε mm -hmm. Επειδή το διάβασα το, το εξώδικο το που εξώδικο, ναι, το, και ε, το οποίο είναι για γέλια κυριολεκτικά όποιο έχει αίσθηση. Χιούμορ θα γελάσει πάρα πολύ, γιατί ε, βεβαίω άμα το σκεφτούμε ότι τραγωδία αντιπροσωπεύει, δεν είναι να γελάς Γι' αυτό και προειδοποιούμε τίποτα από αυτά που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και μάλιστα είναι το τελευταίο, είναι το εξ... έχει κάνει και την εξή τράψη, βάζει και οικονομικά στοιχεία χρέου και χρηματοδοτήσεω ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. τραπεζών. Αφού σα δώσαμε εμεί αυτά, ναι, γιατί ναι, εμεί ναι. το ιδιωτικό Λοιπόν, αυτά λοιπόν, πράγματα ναι, ναι, ναι. να τα ξεκαθαρίσουμε. Πέρα από το ότι αυτό που το έχει γράψει δεν ξέρει. Δεν ξέρετε τι του γίνεται ω το, αυτά που γράφει, δηλαδή ούτε το τι είναι το χρέο, ούτε το τι αντιπρονίζει. Το... <laughs> δηλαδή, παντρεύει πορτοκάλια με πεπόνια και πατάτε με αντελοπάσουλα έγινο νομικό να έχει συντάξει αυτό Όχι. το κείμενο και να Ένα απατιόναση πρέπει να, έτσι, να έτσι, είναι, έτσι, πρέπει ο οποίο βεβαίω δεν πρέπει. το κάνει και επονίκω. Η κυκλοφορεί ανώνει ναι, γιατί ξέρουμε ποιο στην έγινε. Ψάξαμε το λιγάκι το πράγμα και βρήκαμε από πού προέρχεται. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Εδώ. και επειδή βγαίνουν κάποιοι εδώ πέρα τώρα να μας το παίξουν αντιμνημονιακοί προφήτες κατόπιν εορτής σε κατόπιν Ραμαζανίου λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε τα πραγματάκια απευθυνόμενος ξεκάθαρα στους κύκλους των εξαρτημένων ανθελίνων ε, κατά κόσμων ανεξάρτητας λοιπόν πρώτον αυτό που διακινείται ως εξώδικο προέρχεται από αυτούς τους κύκλους και να προσέχεται πάρα πολύ γιατί εκτό από τη στοχοποίηση που θα έχει αυτό που θα το στείλει, ναι. γιατί σταχο... θα στοχοποιηθεί και από τι τράπεζε και, πι... και από πιθανή ε... ποινική ευθύνη που μπορεί να εγερθεί εναντίον του για τον τρόπο που πραγματικά έχει συνταχθεί αυτό και που αποστέλλεται. Μάλιστα. Λοιπόν, το δεύτερο Άρα είναι. Υπάρχει είναι... και κίνδυνο για τον ενδεχομένως, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Γι' αυτό να προσέξουμε να πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μην κάνετε καμιά βλακέ και στείλετε αυτό το πράγμα mm. πουθενά και το δεύτερο είναι το εξής κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια δίθαν ανάλυση το τι δόθηκε στι τράπεζες με διάφορους νόμους που αφορούν ε, την άθρηση ε, πορτοκαλιών με πατάτες δηλαδή της ανακεφαλοποίηση με ρευστό, ναι. με τις παροχές ε, με εγγυήσει και ε, πώς το λένε, και ομόλογα, ομόλογα ειδικής έκδοσης λοιπόν πέρα από το γεγονός ότι αυτοί που το έχουν συντάξει δεν ξέρουν τι τους γίνεται και έτσι αθροίζουν ανώμια πράγματα mm -hmm. λοιπόν και ε, μέσα εκεί είναι αυτό, η χρήση αυτών των στοιχείων μπορεί mm -hmm. να ξεφτιλήσει κάποιον που τα χρησιμοποιεί εντάξει λοιπόν και βεβαίως κατανοητό γιατί τα επιτελεία των ανεξαρτητών ελλήνων ή των εξαρτημένων ανθελήνων όπως του αρέσει όπως μου αρέσει να τους λέω και θα το δικαιολογήσω για ποιο λόγο λοιπόν το λέω Πάνε να τα ρίξουν μόνο και μόνο, το ρίξαν στο διαδίκτυο μόνο και μόνο για να ευχαριστεί ο κύριο Μαριά αν δεν κάνω λάθο και ο κύριο Καμένο να τα επικαλεστούν. 233 δισεκατομμύρια δώσαμε στι τράπεζε. Κολοκύθια, μιλάμε για νόμου οι οποίοι δώσανε εγγυήσει κτλ. Ειδικά ομόλογα για άντληση ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και όταν φτάνουμε στο διατάφτα, κουβεντούλα. Γατούλε. Γιατί το, το αμέσω επόμενο ερώτημα είναι, ναι. το, το πρόβλημα είναι, δεν ξέρουμε ακριβώ τι έχουν πάρει τράπεζε. Και τι έχουν δεσμεύσει, πώ έχουν δεσμεύσει το ελληνικό δημόσιο. Είναι αυτό που είσαι ξαναπεί. Αυτό και, και το φωνάζουμε. Έτσι. Και βεβαίως έχουμε κάνει αναλύσει σε σχέση με αυτά τα στοιχεία που παρέχει η Τράπεζα τη Ελλάδα. Το οποίο είναι εντελώ είναι, είναι αναξιόπιστα. Mm -hmm. Δεν ε, επακριβώς δηλώνουν πως έχει ακριβώ το, το, το, το χρήμα, πώ έχει mm -hmm. κινηθεί αυτό το χρήμα και πού έχει πάει. Πέρα όμως από αυτό, γι' αυτό ζητάμε. Και λέμε ότι είναι κορυφαίο αίτημα, μάλλον ένα από τα κορυφαία αίτηματα, η εθνικοποίηση τη Τράπεζα της, τράπεζας της και Ελλάδος της τράπεζας. και των μεγάλων ιδιωτικών εμπορικών αίτη, ε, τραπεζών. Ο λόγο που το ζητάμε είναι, πρώτα και κύρια, να κάνουμε δημόσια εκαθάριση. Όχι με ειδικό σύμβουλο που θα βέρουμε απ' έξω μια auditing firm πολυεθνική, την οποία θα την πληρώσουμε να βγάλει ό,τι θέλει. Όχι. Δημόσια εκαθάριση. Να ξέρουμε τι ακριβώ γίνεται στο τραπεζικό σύστημα. Mm -hmm. Και δεύτερον, για να το ανασυντάξουμε εκ βάθλων. Δηλαδή για να πάψουμε να έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το κοκλυφικό και σαράφικο επειδή είναι σούπερ μάρκετ πιστοτικών προϊόντων πρέπει να αποκτήσουμε εξειδικευμένο πιστοτικό σύστημα το οποίο να στηρίζει συνολικά, ολικά ναι. όπως τα λέγαμε α πούμε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και όχι βεβαίως τους κερδοσκόπους που στηρίζονται Αυτό είναι το ένα στοιχείο και Εκεί πέρα το βουλώνουν άπαντες Και επειδή μιλάμε για τους εξαρτημένους αν θέλει, να θυμίσουμε τώρα, επειδή δεν έχουν να πούνε απολύτω τίποτα και βεβαίω δεν θυμούνται τίποτα από την παλιά τη τί... ερητορία, να πούμε το πόσο απαταιωνίστηκε είναι η τακτική τη λεγόμε... λεγόμενη πρόταση για την εξτραστική. Βγήκαν λοιπόν και ζητάνε στο... από τον Κοσμάκη Α, δύο εκατομμύρια υπογραφέ. Να συλλέξουν υπογραφέ. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε εδώ. Γιατί, θέλω να σου πω ένα κείμενο, άνθρωπο γιατί να μην υπογράψει. Λέβη, θέλω να πω ένα κείμενο το Αυτό οποίο είναι... Είναι... Να το ξεκαθαρίσουμε. Yeah, λοιπόν, πρώτον. Ακόμη και 10 εκατομμύρια υπογραφές να μαζεύανε. Αυτό δεν έχει καμία νομική ισχύ. Δεν μπορεί να αποτελέσει κανένα είδους πίεση στην κυβέρνηση. Και Απλά είναι όμως λέει, ένα στοιχείο που δείχνει ότι ο λαός πιέζει και θέλει έτσι, Πάμε ένα τώρα. ισχυρό στοιχείο Πάμε τώρα στην ουσία. πίεσης του πολιτικού συστήματος. Τι ζητάμε από τη Βουλή, την υπάρχουσα Βουλή, mm. με το δεδομένο κανονισμό ο, κοινοβουλευτικού ελέγχου, με, το, με τη δεδομένη κατάσταση. Τι ζητάμε ζητάμε από την πλειοψηφία της δηλαδή τη συγκυβέρνηση δηλαδή τους ενόχους mm -hmm. να αποφανθούν για το αν είναι ενόχοι γιατί αυτό σημαίνει η Εξεταστική Επιτροπή της βουλή σήμερα Εντάξει, σε αυτόν συμφωνώ μαζί σου, εξάλλου και γι' αυτό δεν έχουν αποδώσει οι Εξεταστικές Επιτροπές έτσι, δεν, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δεν, αποδώσει, δεν, δεν έχουν αποδώσει, όχι, εγώ θα το καταλάβαινα θα το καταλάβαινα, να έλεγα το εξή. «Ναι ρε παιδί μου, του σχετισμούς δεν τους έχω για να τους καταδικάσω σε μια εξεταστική επιτροπή». Ναι. Βεβαίως, αλλά αν η εξεταστική επιτροπή είχε αποφασιστικές αρμοδιότητες διερεύνηση, όπως για παράδειγμα οι εξεταστικές επιτροπές της Γερουσίας ή του Βρετανικού Κοινοβουλίου, που χώνουν στη φυλάκα όποιον δεν απαντάει, η όποιον αρνείται να απαντήσει, ή όποιον δίνει παραπιστικά στοιχεία του χώρου του φυλάκα. Με το λύκο, κατευθείαν. Αν Μάλιστα. είχαμε τέτοιε δυνατότητε διερεύνηση, ναι. εγώ θα καταλάβαινα μια εξεταστική επιτροπή, έστω και σαν μειοψηφία, να μου δώσει τη δυνατότητα να μπουκάρω στα Υπουργεία, να πάρω αρχεία ναι. και να ξέρω τι μου γίνεται ναι. και α πούν ναι. ότι θέλουν, γιατί θα τα δημοσιοποιήσω εγώ μετά και θα μάθει ο κόσμο τι, τι συμβαίνει. την αλήθεια. Λοιπόν. Αυτό δεν το έχει δικαίωμα να το κάνει η Εξεταστική Επιτροπή. Νοστό. και γι' αυτό είναι ένα αγκάθι και υποτίθεται, πολλοί διεκδικούν την αλλαγή πάνω σε αυτό το Βεβαίω, Αν θέλαμε λοιπόν να θέσουμε θέμα τέτοιο, αυτό που θα έπρεπε να θέσουμε είναι ειδικό δικαστήριο ή αν θέλετε ειδική ανακριτική και δικαστική αρχή, ναι. η οποία θα εξετάσει τα εγκλήματα επισχά της με βάση τι μυνήσει που έχουν υπάρξει και είναι στο, στο κοινοβού, γιατί άραγε για δεν τι φέρουν οι βουλευτέ των η εξαρτημένων θέλει. Δεν μπορεί να συνδεικόρα, έτσι όπω είναι τα πράγματα. Βεβαίω. Και πώ μπορεί το διεκδικό αυτό, δηλαδή θέλω να σου πω η Βουλή ή αν εξάρτιοι ότι οι Έλληνε μπορεί να ανοιχούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το βεβαίως, ΠΟΠΕ, έξερο, 30, εγώ... 30 βουλευτέ θέλει ελάχιστο. Κατάλάξιτο. Και θα κατέβουν κάτω. Λοιπόν, θα κατεβούν αυτό το πράγμα και θα κινηθεί η διαδικασία τη κάθε προσδοσία, με βάση τη μυνήσει που υπάρχουν. Γιατί 30 υπογραφέ βουλευτών. Βεβαίω. Είναι αρκετέ για να ναι, συσταθεί. Βέβαια. Ή έστω να το σηκώσει ο για την του θέση. Ναι. Τώρα, να πάμε με τη ουσία. Για, ναι. για να καλέσω και του υπόλοιπου αντιμνημονιακούς, δεν έχει σημασία, όλου αυτούς που δεν είναι για μόνο... Γιατί αντιμμονι... έγινε αυτή ναι. η θέση. Είναι μια εξυπηρέτηση που κάνουν οι εξατημένοι αν θέλεινέ ε, στο πολιτικό σύστημα. Γιατί ο πεπόνη, ο, ο, ναι. ο οικονομικό αγγελέα, κίνησε διαδικασία οικονομικού εγκλήματο με βάση τι δηλώσει Ρουμελιώτη. Ναι. Και τώρα ορισμένοι όπως ο κ. Παπακοσταντίνου, ο κ. Παπαανδρέου και κάποιοι άλλοι που δεν διαθέτουν α, βουλευτική ασυλία ή αν θέλετε η βουλευτική ασυλία δεν καλύπτει το οικονομικό έγκλημα. Γι' αυτό και προημερών ο κύριο Βενιζέλο τα είχε πάρει α, μπράβο, στο κρανίο με τον κύριο Πεπώνη που κάνει όλα τα Δεν ξέρω αν ο κύριο Πεπώνη, ποιε είναι οι προθέσει του κύριου Πεπώνη, εγώ δεν, δεν τι εξετάζω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μα ενδιαφέρει. Η κίνησή του αυτή καθ' αυτήν τάραξε ενδιαφέρει. τα νερά και mm. άνοιξε τους του ασκού του Ιωάννου. Και πιθανά να βρεθούν έντιμοι δικαστικοί, ελάχιστοι ενδεχομένω έχουν κρυφτεί σε κάποια γωνία ενδεχομένω. ή και κάτω από την πίεση κάποιων πολιτικών δυνάμων. Ίσως και να σκέφτονται τώρα που οι δικαστικοί είναι σε διάφορες κινητοποίησει και βλέπουν Ακριβώς. τα πράγματα Μην αλλιώς. Μην καμιά ιστορία Έτσι. και τους καθίσουν στο σκαμνί και άντε μετά να τους πιάσουμε. Λοιπόν, Μάλιστα. γι' αυτό λοιπόν εμφανίζεται ο κ. Καμένος να εξυπηρετήσει το σύστημα λέγοντας ότι Βούλωσε το εσύ δικαιοσύνη ή μην κινηθεί καμιά άλλη διαδικασία από την ελεγχόμενη διαδικασία εντό του Κοινοβουλίου. Αυτή την εξυπηρέτηση δίνει. Και στο κόμμα του. Ποιο είναι το κόμμα του? Η Νέα Δημοκρατία. Γιατί στην πραγματικότητα οι ανεξάρτητε Έλληνε λειτουργούν ω λόμπι τη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο πρόβλημά του ναι, είναι η ναι. ηγεσία. Να αλλάξει η ηγεσία του. Δεν έχει πρόβλημα με το κόμμα αυτό. Κατά ναι. αυτό. Γι' αυτό και άλλωστε έχει το ίδιο πολιτικό πρόγραμμα. Ναι. Το ζάπιο νούμερο 3 έχει ο κύριο Καμένο. Ενώ το ζάπιο 1 και ζάπιο 2 το 2 είναι το του κυρίου Σαμαρά. Καλά και με ολίγη Έτσι. από κάτι άλλα, ναι. Είναι ένα μείγμα. Όπω λέει ο κύριο Το οικονομικό του πρόγραμμα, ειδικά το οικονομικό του πρόγραμμα. Όλα είναι, είναι ένα μείγμα σε χώρα. Ακραία νεοφιλελεύθερο το κύριο Καμένο. Ακραία Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη με του εργαζόμενου να κατεβαίνουν κάτω, με τα ταμεία να έχουν εφαλειρήσει με όλα αυτά τα πράγματα, τι πρότεινε ο κύριο Καμένο. Να μειώσουμε τι εργο Η λογική των νόμων σουφλιά, ρέπα και πάει λέγοντας, όπου οδήγησε τα ταμεία. Ε, καλά, σε λίγο δεν θα υπάρχουν καθόλου εισφορέ τα ταμεία, όπω ξέρει, διότι τώρα όταν ο άλλο σου λέει ότι για να πάρει σύνταξη θα βγει στα 67, ε, εγώ δηλαδή θα πρέπει να δουλεύω 50 χρόνια, γιατί δουλεύω από 18 χρονών, οπότε φαντάσου, μισό αιώνα, ε, το σκέφτεσαι, σου λέει θα πληρώνω εισφορέ πια. Δηλαδή οι ίδιοι εργαζόμενοι, και είναι πάρα πολλοί νέοι εργαζόμενοι που πάνε εργοδότη. Και του λένε να δουλεύουν μαύρα. Έτσι, και ανασφάλιστα. Δεν το συζητάμε. Η εργασία πω, είναι έχει, ένα στου σωστή... τρει. Με ακόμα τα επίσημα πολύ. στοιχεία της Αυτό... επιθεωρή εργασία μιλάμε για ένα στου τρει εργαζόμενου mm. ανασφάλιστη μαύρη εργασία. Δεν το συζητάμε στι σημαίνε συνθήκε. Να σου δώσω έναν αριθμό που έχει το Bloomberg. Mm -hmm. 326 δι ευρώ λέει αποσύρθηκαν από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ελλάδα. Δεν ναι, είναι καταθέσει. Λοιπόν, το τελευταίο χρόνο. Αν σκεφτούμε ότι καταθετική βάση αυτή τη στιγμή επίσημα και πήγανε βέβαια σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, όχι στις... και εκτός Ευρωπαίκης Ένωση. Α, εγώ λέω ότι το Bloomberg λέει αυτό, ότι ναι. συμπίπτει με τις 300, λέει ότι έφυγαν 326 και έχουμε μια άσκηση καταθέσεων κατά περίπου 300 αδίσ, σε τράπεζες 7 χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνη ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι και, τουλάχιστον από γνωστούς τριγύρω που μιλάμε, δεν, είναι, δεν έχω τα στοιχεία. Ε, ξέρω ότι ας πούμε πολύ πήγανε και σε Αγγλία. Αγγλία δεν είναι ευρωζώνη, ναι, το... ναι, ναι. Okay, ναι, είναι εκτός ευρωζώνη. Ε, σίγουρα σε Γερμανία, Γαλλία, Κύπρο. Ναι, ναι, ναι. Ότι αυτό το Αυτή η έξοδος, ναι. έξοδος καταθέσεων δεν έγινε ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι δεν έγινε εκουσίω. Όπω εδώ, δηλαδή για παράδειγμα που ένα πήγαν μεγάλο. Έγινε καταθέτηση, γιατί που... φοβηθήκανε ναι. και ναι. σου λέει θα πάμε τα λεφτά. Έγινε η η βάση αυτή, ε, έφυγε από, την... από τι χώρε αυτέ ναι. ε, διαμέσου διατραπεζικών συμφωνιών. Δηλαδή τι έγινε. Mm -hmm. Τι πήρανε οι γερμανικέ τράπεζε από την... Απ την Ισπανία και τι πήγανε στη Γερμανία. Α, οι ίδιε οι τράπεζε που έχουν υποκαταστήματα σε αυτέ τι οι Υποκαταστήματα χώρες, οι οι τέτοιες, με συμφωνίε. Έτσι. έτσι πήρανε. Και ρημάξαν αυτέ τι χώρε. 326 δισεκατομμύρια. Έτσι, εγώ τα ας πούμε, το, το, την καταθητική βάση αυτών των χωρών. Ναι. Έτσι, είναι περίπου στα 800 δις. Mm -hmm. Δηλαδή τους έχουν αφαιρέσει περίπου το 40%, 40 ίσως ναι. και παραπάνω από την καταθητική βάση. Αυτές οι χώρες δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάψουν. Με τίποτα. Συμφωνείς εδώ με τον αναλυτή. Με τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Όχι, αυτό είναι απλή αθλητική. Έτσι ότι δεν μπορεί να γίνει ανάκαμψη με αυτά τα στοιχεία. Βεβαίω. Πώ μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα. Δεν το λέει ο αναλυτή γιατί απαγορεύεται. Γι' Δουλεύει για του Bloomberg οι οποίοι Α, είναι κρυματιστέ. Και, και και το αναφέρω όμω ότι θέλω να πω ότι έχει σημασία ότι ο αναλυτή του Bloomberg λέει ότι Σωστό. κυρί με αυτά τα στοιχεία δεν πρόκειται να δουν. Εδώ Εδώ και αν του χαρίσουμε το χρέο δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε θεό πρόσωπο. Τι μπορεί να γίνει. Μόνο να γίνει. Αυτά τα, τα στοιχεία με αυτά τα Σαν αφετηρία. Ναι. Εθνικό νόμισμα, περιορισμό κεφαλαίου. Δηλαδή, έλεγχο στι πύλε το τι κινείται εντό και εκτό χώρα. Γυρνάμε συνέχεια εκεί, Δημήτρη. Δεν γίνεται διαφορετικά. <laughs> Αυτό το πράγμα. Το ότι είναι, επιστρέφουμε. είναι αλφαβήτα. Ναι. Είναι αλφαβήτα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμο. Γιατί βεβαίω δεν έχει ούτε την παιδεία, ούτε και την πληροφόρηση. Και δεν φταίει βομβαρδι... αυτός. Και έχει βομβαρδιστεί με σενάρια φρίκη ότι θα ζήσει το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο αν πάει στην τραχμή. Από την άλλη. Η Μην ιστορία δείχνει ότι το εθνικό νόμισμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, mm -hmm. αλλά πολύ περισσότερο σε χώρες σαν την Ελλάδα, mm -hmm. συνδέεται με την πάλη της εθνικής ενότητας, της δυνατότητας δηλαδή συγκρότησης εθνικής επικράτειας. Yeah. Έτσι, και ταυτόχρονα με την πάλη για τη δημοκρατία. Mm -hmm. Νομίζω ότι έχουμε πει και από αυτό το, το, το, το μικρόφωνο ότι το 1867... Ο, ο, ο Αβραάμ Λίνκολ Σχεδίασε εθνικό νόμισμα Την εισαγωγή εθνικού νομίσματος Κρατικού νομίσματος Να το πούμε στα λόγια του ναι. Εντάξει, ναι. κρατικού Δηλαδή η κυβέρνηση έχει το αποκλειστικό δικαίωμα Να εκδίδει ε, νόμισμα Λοιπόν, αυτό και κατέληγε Στη δήλωσή του Η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο Είναι ο μόνο τρόπος για τη δημοκρατία Να υπερισχύσει τις εξουσίες του χρήματος Εντάξει. Γιατί ε, υπάρχει μια θαυμάσια ομιλία του 1937 στη Βουλή των Κοινοτήτων του Λόρδου Σταμπ. Ο Λόρδο Τζοσάια Σταμπ ήταν διοικητής mm -hmm. της Τραπέζης Αγγλίας. Ακόμη ήταν ιδιωτική. Μάλιστα. Πριν γίνει η εθνικοποίηση. Και νούμερο τρία πιο πλούσιος άνθρωπος Βρετανίας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έλεγε θα, δεν την έχω μπροστά μου την ομιλία από το γενικό νόημα έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανεί, mm -hmm. δεν την βρίσκει κανείς στο διαδίκτυο όπως πάνε θα την έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανεί ολόκληρη mm -hmm. είναι εντυπωσιακή λοιπόν έλεγε το εξή. λέει οι τράπεζες γεννήθηκαν στην αμαρτία και διεκδίκησαν τη διαφθορά και ότι οι τραπεζίτες δημιουργούν χρήμα από το μηδέν ναι. ο μόνος τρόπος για να το αφαιρέσει αυτή τη δυνατότητα είναι να τους πάρεις το δικαίωμα έκδοσης νομίσματος. μάλιστα αυτό Εδώ έλεγε ναι. λοιπόν το 37 γιατί το λέει το 37 το 37 η, η, η βρετανική οικονομία ήταν σε κακά χάλια mm -hmm. διότι είχαμε τη, το μεγάλο κραχ που υπήρχε ήδη από το 1929 και συνέτριβε τη Βρετανική οικονομία και τι κοινοπολιτείε, ναι. και ταυτόχρονα τα μαύρα σύννεφα του πολέμου, ήδη. Που, ναι, είχαν οπότε, ακόμη και τμήματα τα... τη άρχουσα τάξη στη Βρετανία τότε, ξανά βλέπαν το θέμα από την αρχή. Δηλαδή, έλεγαν για καθίστερε, παιδιά. Υχανόμαστε όλοι, ή το ξαναβλέπουμε το θέμα. Έτσι. Με αυτή την έννοια το βάζα αυτό. Και φυσικά υπήρξε, υπάρχει τεράστια φιλολογία για το ζήτημα αυτό, ειδικά στην οικονομική θεωρία. Γι' αυτό με εντυπωσιάζει. Να. Το πώ οικονομολόγοι δεν είναι θέμα σε είσαι η περίοχη. Mm -hmm. οικονομολόγοι είναι τόσο αδιάβαστοι. Πε τουλάχιστον ότι ρε παιδί μου, ναι, υπάρχει αυτό. Ε, Δημήτρη. Αλλά εγώ διαφωνώ γιατί έχω άλλη άποψη. Εγώ δεν ξέρω να διάβαστε οικονομολόγοι. Εγώ θα πω κάτι τώρα. Ω Κάτ δημοσιογράφος τώρα, Ναι, όχι, δημοσιογράφος. Θέλω, θα, όχι, θα σου πω το εξή. Ω δημοσιογράφος Γιατί ίσω πολλοί με ρωτάνε και θέλω έτσι τώρα να το, να το πω, να, να πάρω μια θέση. Εδώ μένει η δουλειά μου δεν είναι να πω ακολουθήστε το ευρώ ή τη δραχμή. Αυτό όμως που δεν αντέχω και αυτό που συμβαίνει στη χώρα τουλάχιστον πολύ έντονα τα τελευταία δύο χρόνια συνέβαινε και παλαιότερα τώρα, μην γελιόμαστε δεν γίνανε όλα ξαφνικά τα τελευταία δύο χρόνια είναι το γεγονός ότι δεν παράγεται σκέψη δεν προβάλλεται ε, άλλη σκέψη παρά μόνο μία έτσι, ε, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην ενημερώνεται και για τη μία θέση, και για την άλλη θέση, και για την τρίτη θέση, επαρκώς και να μπορεί να αποφασίσει να έχει τα στοιχεία. Λοιπόν, η δουλειά του δημοσιογράφου, η δικιά μας η δουλειά, δεν είναι να λέμε στον κόσμο τι να κάνει. Είναι να ε, δείχνουμε στον κόσμο τα στοιχεία. Και θέσει. Με επάρκεια. μπράβο, με επάρκεια. Αυτό είναι και ο κόσμο λοιπόν να έρχεται και να αποφασίζει. Νυφάλια ναι. βέβαια. Αλλά παρά υπόψη όμω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον η οικονομική που... σκέψη έχει περάσει στο πεδίο τη απάτης. Και λέω ότι υπάρχουν πολλοί οικονομολόγοι οι οποίοι απλά δεν προβάλλονται. Ούτε Σωστό. η σκέψη του. Σωστό. Έτσι. Είναι αδιαφορή. Γιατί αν θα δει, στα μέσα προβάλλονται πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι. Είναι 10, 20 άνθρωποι, ναι. ε, δεν είναι όλοι οικονομολόγοι. Όχι μόνο. Είδη, όχι μόνο και α, άλλοι επιστήμονε, όχι μόνο οικονομολόγοι. Όχι ορίως, δεν ναι. αφορά μόνο του Απλά έχουμε φτάσει είναι στο οι σημείο ίδιοι και οι ίδιοι. σήμερα, όπου η πληροφόρηση έχει, έχει γίνει τάφτιση με την απάτη. Και ε. την απάτη εξεντολής ή εξ, εκ πεπιθήσεω. Εξυπηρετεί λοιπόν, πολύ άλλα πράγματα. Μιλάγαμε χθε αναλυτικά για την περίφημη μελέτη εξ α πούμε, μα για να μάθουμε σήμερα. Ότι ο, ο ελεύθερο επαγγελματία θα του καταργήσουν το αφορολόγητο. Ναι, πε μου το τώρα να με... είμαι που είμαι. Λοιπόν, όχι θέλω να <laughs> πω ότι αυτό, αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα εδώ. Συγγνώμη, εάν αυτό το πράγμα που συζητάγαμε. Και εγώ ο ελεύθερο ναι. είμαι. Με μπλοκάκι δουλεύω, ναι. μια ζωή έτσι. Ε, Εξορισμού είμαι απαταιώνα. Υπενθυμίζω. Ψεύτη. Ναι. Λοπούτα. Και ποιο σε βγάζει Λαμπώδιο... επο... απαταιώνα. Το πιο διεφθαρμένο και προδοτικό πολιτικό σύστημα που υπάρχει στον πλανήτη. Ναι. Δηλαδή, τρελάνεσαι. Ναι. Λοιπόν, και το αστείο είναι ότι αυτού του τύπου την πελατειακή σχέση, την οικοδόμησαν αυτή, τώρα επειδή δεν τους χρειάζεται, την κόβουν και τους συντρίβουν, σε φέρνουν υπεύθυνο για τους επιβάλλουν έναν τρόπο συμπεριφοράς, αυτή την επιβάλλουν, μόνο και μόνο για να σάγουν στο χεριού του mm -hmm. στο τους, και τώρα σε φέρνουν υπεύθυνο. Και τώρα και σε υπεύθυνο. υπεύθυνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα γυρίσουμε με τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα της, ε, της εκπομπής. Σε λίγο εδώ, εκπομπή ΑΕ. Και μετά τον Bob Dylan, θα το έχετε ακούσει και στο ελληνικό, διονύσα Διονύς Σαβόπλος, έκανε μια υπέροχη μεταφορά, παλιά τη ο σε ένα παλαιότερο CD που είχε ξένα τραγούδια. Λοιπόν, μετά αυτόν τον υπέροχο Bob Dylan, εκπομπή ΑΕ, επιστροφή εδώ Δημήτης και Γεωργία Μπάστα. Ε, επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να, μας, να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email που στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκπομπή ΑΕ, μία λέξη, παπάκι, gmail.com ε, και σας ευχαριστούμε για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συμμετοχή. Ε, μας στελετε τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε Μοναχό και Παρίσι Μας συγκινεί το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι από το εξωτερικό που ε, μας ακούνε και συμμετέχουν στην εκπομπή ε, Λοιπόν, εδώ πίσω και μετά τα οικονομικά μας, τα μεγέθη μας και τους αριθμούς που μας ενοχλούν και μας θυμώνουν Εγώ θέλω να πω ότι αν και το τελευταίο καιρό μπορώ να πω ότι υπήρχε μια κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ίσως έχει χαμηλώσει τους τόνους της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω αν του έχει χαμηλώσει, έχει... τι περιμένει ακριβώς ο κόσμος, θέλω να πω ότι αυτό που διαρρέει και έρχεται ως πληροφορία είναι ότι τώρα στην Κεντρική Επιτροπή που θα έχει το Σάββατο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει ο, Στην ομιλία του τουλάχιστον Ο Αλέξης Τσίπρας ε, Στην εξή έτσι προτροπή Και πρόταση να δημιουργηθεί ένα πολιτικό μέτωπο, μέτωπο ανατροπής Όλων αυτών που συμβαίνουν στη χώρα mm -hmm. ε, Εντάξει Μένει να το δούμε Εγώ πιστεύω ότι κάπου εκεί πηγαίνει ε, Και από τι τελευταίε του τοποθετήσεις Αρχικά εγώ πιστεύω ότι Είναι μια κίνηση που βοηθά Δηλαδή πρέπει να ενωθούν Κάποια κομμάτια της κοινωνίας ε, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Ε, θα πρέπει να, όμως να, να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί υπέστημεν ανάλογε τακτικέ ε, το προηγούμενο διάστημα που θα μπορούσε, κοιτάξτε, ε, θα μπορούσε το κίνημα των πλατειών να έχει δώσει λύση. Ναι. Εάν δυνάμισα το ΣΥΡΙΖΑ mm. δεν κάνανε τη γνωστή τακτική λαιλασία ψηφοθυρία ενάντια στι πλατείε και στο κίνημα αυτό και δεν το οδηγούσε στο σπίτι του. Λοιπόν, Μήπω αυτά αλλά ήταν αυτά και είναι μια πέρασμένα. δυναμία ναι, Περασμένα, ξεχασμένα Που λέμε, ξεχασμένα ποτέ για να είναι δασκόμα Ή μπορεί και τα κόμματα να, να λοιπόν, έχουν μάθει έτσι, Να έχουν πάρει ένα μάθημα από αυτή την ναι, ιστορία ναι, Δεν φαντάζομαι πως Εγώ λέω εντάξει. ότι θέλω να πάρουμε λοιπόν, το καλό σενάριο ναι, Λέω ότι είναι οι άνθρωποι Με την έννοια ότι ε, Δεν του έχουμε δει ποτέ Μα ποτέ, ποτέ Να πούν ένα συγγνώμη Τι πιο απλό Δηλαδή βγαίνει έξω, έκανας λάθο. Η επιλογή μου ήταν λαθασμένη. Mm -hmm. Συγγνώμη. Ναι. Πάμε από την αρχή. Ναι. Εντάξει. Κατάλαβα τι λες. Αλλά μπορείς ξέρεις για λόγους πολιτικούς. Δεν, ναι. Δεν όχι. Για λόγους σκοπιμότες δεν το κάνω. Ναι. Δεν είναι πολιτική αυτή. Πολιτική όταν μιλάς για το λαό είναι πάντα πριντανέει το συμφέρον του λαού. Mm -hmm. Λάθος. Mm -hmm. Έκανα λάθος. Στήχησε πολύ. Παίρνω την ευθύνη εγώ. Και πάμε μπροστά τώρα. Ναι. Λοιπόν Πώς θα ήθελα, θα ήθελα εγώ να διευθυνθεί... Αλλιώς δεν υπάρχει ανατροπή. Τρελενόμαστε. Ναι. Ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να βαθύνεις την κρίση αυτή τη στιγμή και να βοηθήσεις τον κόσμο να ξεποβηθεί για να βγει έξω. Ναι. Στους δρόμους ναι. να διεκδικήσεις, να κινητοποιήσεις. Ναι, ναι. Είναι να, απε... να απειλήσει ανοιχτά το πολιτικό σύστημα mm -hmm. ότι θα το διαλύσεις κυβλοκτικά προκειμένου να μην περάσουν τα μέτρα. Δεν μπορεί να σε νομοταγ σε ένα πολιτικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί και έχει εγκατηριωθεί, μόνο και μόνο για να συλλέγει συνενόχου για τα μέτρα και τι πολιτικέ που εφαρμόζει. Δηλαδή πάμε σε ένα είδο ανένδοτου, να χρησιμοποιήσω δεν έναν είναι. όρο από Φεβαίως. παλιά, έτσι. Η ιστορία έχει δείξει πάρα πολλέ τέτοιε διαδικασίε. Mm -hmm. Αυτό τώρα που γίνεται, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία. Τι είναι, πάρνηθηκαν ακόμα τα πολιτικέ δυνάμεις που δεν ενώθηκαν με το λαό, γίνεται χαμό. Mm -hmm. Δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Μπορεί να μην βγει να, δεν είναι το θέμα εκεί. Αλλά δεν μπορεί να μου κάθεσαι στην καρύκλίτσα, σου φίλε μου. Να θεωρήσω ότι το κοινοβούλιο είναι ο προνομιακό σου χώρο για να κάσει αντιπολίτευση. Και να φωνάζει τον κόσμο του λαό και σου. Αυτό είναι παραμύθι τη καλή μα. Τον κοροϊδέψει τον κόσμο. Ε, τι να το πούμε τώρα να. αυτό εμεί. Να πάμε να υποταχτούμε σε αυτό. Το δεύτερο. Θα ήθελα να δω σε ποιου απευθύνεται τον κύριο Τσίπρα. Και με ποιου όρου απευθύνεται. Δηλαδή, αν απευθύνεται στο στυλάκι, ξέρετε, εγώ ήμουν ο και γάμου, ο αρχηγός, δηλαδή, α πούμε, και ελάτε πίσω μου. Λοιπόν, ναι. το έχουμε φάει το παραμύθι αυτό, δεν πρόκειται να φάμε ποτέ. Όποιο θέλει πραγματικά να δουλέψει για το καλό του κόσμου, δεν βάζει προποθέσει ηγεσία. Mm -hmm. Το ποιο ήταν είναι ή δεν η είναι αποδεικνύεται στην πράξη από τη μαγιά. Την πολιτική Το πώς που θα χρησιστεί τα πράγματα Ο αρχηγός τα βγει δεν είναι φαινό Στη συμμαχία προϋποθείται ότι υπάρχουν ισότιμοι όροι ναι. Και ο καθένας αποδεικνύει αυτός που είναι στην πράξη Δεν, μετράνε, δεν πάμε με ποσοστά εκεί Εσείς είσαι τόσο, εγώ με τόσο Όχι. και ανάλογα μοιράζουμε Γιατί πολύ απλά κανένας δεν ξέρει πόσο είναι Καλά. Βέβαια, πώς δηλαδή... θα το μετρήσεις Και οι τελευταίε δημοσκοπήσεις Πώς θα το μετρήσεις Νομίζω ναι. ότι είναι πολύ ρευστά τα ε, πράγματα. Ε, Όταν έχεις ένα 60% του κόσμου ναι. να σου λέει «I seek εσένα δεν εμπιστεύετε... και το σύνολο των πολιτικών κομμάτων... Ή, ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό, 60 έτσι, το ναι. οποίο λέει ότι δεν εμπιστεύεται κανένα από το πολιτικό κανένα, σύστημα. Κανένα, το σύνολό τους. Αυτό θα πρέπει να ανησυχεί. Λοιπόν, αυτό σου λέω. Με ποια κριτήρια κομμάτα. πάμε. Πάμε στον δρόμο mm -hmm. να δούμε ποιο είναι. Ναι. Πραγματικά, και πώς θα πει ο τους και τι Εντάξει, εγώ δεν είδα που, πουθενά τον κύριο Τσίπρα να τον ανεβάζει αυθόρμητα ο κόσμο, ένα κασόνι για να του εξηγήσει ποια η κατάσταση και να ηγηθεί ενό κινήματος. Να ηγηθεί, με καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Να βγει μπροστά, πώ να, να το πω έτσι. Γιατί είναι παρεξηγημένος και ο όρο. Και σωστά είναι παρεξηγημένος ο, ο όρο. Λοιπόν, δεν το έχω δει. Μα κάντε το δω. Είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Τρίτο ζήτημα. Ανατροπή. Να διεκδικήσουμε τι. Mm -hmm. Έτσι. Να διεκδικήσουμε φυσικά να μην περάσει με κάθε τρόπο. Δεν πρέπει να περάσουμε τα 11,9. Με κανένα τρόπο. Το πρώτο που έχει να, να κάνει. Φωτιά στο κοινοβούλιο και στο μαξίμου να χρειάζεται να βάλουμε. Δεν πρέπει να, να περάσουμε τα μέτρα αυτά. Mm -hmm. Και ξέρουμε γιατί δεν πρέπει να περάσουμε, Γιατί θα, θα στερήθει η εισόδημα η οικογένεια. Ναι. Ε, ε, θα δολοφονηθούν εκατομμύρια Έλληνε. πόσο λένε, με τον πιστό τη στον κόσμο. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, άρα δεν πρέπει να περάσουν. Να κάνουμε τι. Τι να διεκδικήσουμε. Εκλογές για να μας κάνει ο κύριος παιδιτερής. τι ακριβώς πάμε να διεκδικήσουμε είδαμε ότι και, και το θέμα των εκλογών ε... τα αποτελέσματα μπράβο, άρα να ξεκαθαρίσουμε ότι πάμε να διεκδικήσουμε δημοκρατία στα άλλα μπορούμε να διαφωνούμε ναι. τουλάχιστον στη δημοκρατία συμφωνούμε να συμφωνήσουμε σε 3-4 κέρια ζητήματα λοιπόν. δημοκρατία να λοιπόν, δημοκρατία ναι άμπραβ, δημοκρατία όμως σε συνθήκες εκτροπής συνταγματικής και εθνική εκτροπή όπω έχουμε σήμερα, με την ναι. έννοια ότι έχουμε παραγωγή σε εθνική κυριαρχία όλα αυτά τα ναι, πράγματα, ναι, ναι, ναι. τι νόημα έχουν, έχουν οι κοινοβουλευτικέ διαδικασίε. Εγώ ρωτάω. Δηλαδή, να το πάμε στη χούτα την παλιά, έχει πληγεί, δηλαδή, λε αν ε, το, έχει το, τροφεί ανεπανόρθωτα το, το, το, το κύρος το, το, του το κοινοβουλίου. Κύριο... Κύριο... Οπότε, με από τι συνδίκε, δεν μπορούμε να πάμε δεν σε, σε δημοκρατία και, και να θεωρούμε ότι είναι με τίποτα Λοιπόν. Γιατί, πάμε τώρα στη, ίδιο, στη Χούντα. Ναι. Η Χούντα, προκειμένου να, διατηρηθ, να διατηρηθούν στην εξουσία οι δυνάμεις που την ανέδειξαν, που την έβαλαν και αυτή τη Χούντα, έτσι, που τσέτουσαν έδωσε λίγο, να κάνει η Χούντα. Mm -hmm. Έκανε την περίφημη Φιλεθεροποίηση Μαρκεζίνου. Mm -hmm. Τότε, mm -hmm. δυστυχώ, ορισμένε αριστερέ ηγεσίε του φυράματο του σημερινού να δώσουν και Ευτυχώ του πρόλαβε το Πολυτεχνείο. Mm -hmm. Ευτυχώς. Αλλιώς θα το βλέπουμε από τότε το ΚΚΑΙΔΟΡ ορισμένων ηγεσιών της Αριστεράς. Αλλά εγώ ρωτάω, με την δεδομένη εμπειρία που έχουμε τώρα πλέον, γιατί ο λαό έδωσε λύση τότε. Mm -hmm. Μπορεί να τους τύχησε. Mm -hmm. Εντάξει. Και να μην ολοκληρώθηκε. Έτσι, γιατί είχαμε τον Καραμαλή. Mm -hmm. Πολύ μετάβαση δημοκρατία, τι να πούμε. Λοιπόν, ε, αλλά υπήρξε ένα θέμα εκεί. Υπήρχε φιλεθεροποίη Δηλαδή είμαστε υπέρ τη κουντά. Σουντά. Γιατί οι εκλογέ στο σημερινό καθεστώ αυτό σημαίνει. Φιλετροποίηση τη υπάρχουσα φιλελευθερωποίησης της, Χούντας. της Χούντας. Γιατί οι εκλογές στο σημερινό καθεστώς αυτό σημαίνουν. Φιλελευθερωποίηση της υπάρχουσας Χούντας. Mm -hmm. Άρα, δημοκρατία στις μέρες μας. Άσε που πάλι θα έχουμε καμιά εποχή τεράστια. Μα αυτό Α, σου λέει, γνωστό, γιατί, δηλαδή, πούμε, δεν όταν έχει ένα 60% του λαού που ναι, σου λέει είναι... εγώ δεν παίζω σε αυτό το σύστημα, ναι. δεν με εκφράζει, δεν μπορώ να εκφραστώ. Εσύ, αν είσαι Δεν μπορεί να κλείνει τα αυτιά σου σε αυτό το 60% και να του λε κάτι τέτοιο. Αν εσύ, είσαι δημοκράτη. τι μου λε. Έτσι. Και δεν είσαι απαταιώνα ολκής που θέλει να παίξει μόνο και μόνο με αυτό το σύστημα για να εξασφαλίσει μια θεσούλα στο κοινοβούλιο. Θα πρέπει να το πάρει σοβαρά υπόψη σε αυτόν τον κόσμο. Mm -hmm. Αλλιώ θα καταλήξουμε να κάνουμε εκλογέ όπω στην Αμερική. Με το 24% να εκλέγεται πρόεδρο ναι, τη Δημοκρατία. Αποχή... Πρόεδρο των ΗΠΑ. Ναι, ναι. Λοιπόν, που δεν εκλέγεται κατευθείαν. Με εκλέκτορε. Δεν το εντάξει. Πιο άθλιο σύστημα. σύστημα. Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, άρα, τι δημοκρατικό αίτημα θέτει. Πίσω από το αν θα διαπραγματευτούμε, θα, θα διαπραγματευτούμε, αν θα φύγουμε από το ευρώ, θα φύγουμε, που εμένα είναι σαφέ. Σαφή η θέση και έχει αποδειχτεί στην πράξη. Και θα το αποδείξουμε ακόμη και ελπίζω να μην αποδειχτεί με το αίμα του ελληνικού λαού το πόσο δίκιο είναι. Έτσι, είναι. λοιπόν, Γιατί... λέω, τουλάχιστον στη δημοκρατία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τι σημαίνει δημοκρατία σήμερα. Mm. Δημοκρατία σημαίνει ένα πράγμα. Ανατροπή του υπάρχοντο πολιτικού συστήματο. Mm -hmm. Τοποθέτηση προσωρινή διακυβέρνησης από τις δυνάμεις που επιτέλεσαν την ανατροπή το πολιτικό μετωπό ανατροπής mm -hmm. αν το ονομάσουμε έτσι ναι. κατά τον κύριο ε, α, Τσίπρα εντάξει, ναι. οι οποίες θα προκηρύξουν άμεσα εκλογές για συντακτική εθνοσυνέλευση που θα παράγει νέο πραγματικά αληθινά δημοκρατικό σύνταγμα στο οποίο θα συμμετάσχει με πραγματικά ο λαό στη διαμόρφωσή του, ừ. ώστε πραγματικά να τραβήξουμε τι μάζε που έχουν αυτή τη στιγμή περιθωριοποιηθεί και με το δίκαιο του έχουν περιθωριοποιηθεί. Δεν είναι επιλογή του, ναι. του περιθωριοποιεί το σύστημα το μάλλον. Σύστημα. Έτσι, να ξαναενταχθούν στην πολιτική μάχη, ώστε να παράγουμε μια νέα δημοκρατία. Όχι μια νέα δημοκρατία, το κόμμα. Ναι, Εδώ... μια νέα. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Δημήτρη, επειδή είναι και τα ερωτήματα του κόσμου πάνω σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Ε, είναι το εξής Πάνω σε αυτό Πες ότι τα κόμματα λοιπόν δεν τα βρίσκουν Δεν πάνε σε αυτό το όπως λες εσύ Σε αυτή την κατεύθυνση Έτσι για, για τις γνωστές αγκυλώσεις που έχουν ε, Λέει ο κόσμος Εμείς Οι απλοι άνθρωποι, οι πολίτες Πώς οργανωνόμαστε για να προχωρήσουμε σε αυτέ τι δράσει. Καταρχήν δηλαδή εμείς... Για να ναι. ε, ξέρεις, διεκδικήσουμε αυτό, γιατί το απλό το να βγει στο δρόμο ο κόσμο, το λέμε ότι θα βγει, ναι. θα γίνουν συγκρούσει, ναι. αλλά δεν οδηγεί αυτό κάπου επί τη ουσία. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρξουν παντού, σε όλου του χώρου, είτε στι είτε στου χώρου εργασία, είτε στου χώρου που αφορούν πραγματικά ε, χώρους ζωτικής ευθύνη, όπω είναι η δημόσια διοίκηση, πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίε εργαζομένων ή πολιτών, που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα πάλι δηλαδή των εργαζομένων, να αναδείξουμε δηλαδή, κεντρικά ζητήματα πάλις που δεν θα μπορούν να τα καπηλευτούν στις ειδικαλιστικές ηγεσίε ή πολιτικοί κομματικοί μηχανισμοί. Αυτό πράγμα χρειάζεται. Ε, ξέρω πάρα πολύ κόσμο, ακόμη και στο σκληρό πυρήνα της δημόσιας που θα θέλουν να δώσουν αυτή τη μάχη. Αλλά τους πουλάνε καθημερινά στην καλλιστική σχέση και τα κομματικά να. και τα κομματική μηχανισμή. Πρέπει να δημιουργήσουμε, να το πούμε, επιτροπέ αντίστασης. Πώς να το πούμε, mm -hmm. πολιτικά με το Πανατροπής, να το δεχτούμε. Δεν είναι θέμα εκεί. Ο, τώρα, με την ονομασία θα τη νομίζω ναι. θα, θα, θα βρεθεί. Θα Γιατί μπο... ξέρεις ο, αναλάβω... ο κόσμος δεν το ξέρει τα απλά. Το ΑΒΓ mm -hmm. έχει βρεθεί ξαφνικά σε αυτή την κατάσταση. Και σου λέει, πώς, δεν το γνωρίζω πώς πρέπει να δράσω θέλω σαν μπούσουλα που λέμε σαν ηχηρή διό ένα πράγμα. Μα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με τις συναντή και με τις ε, ε, πως να το πούμε με τη, με τη μια σειρά. Κινητοποιήσει που έχουν, α, έχουν ξεκινήσει ήδη από το νέο Παλαϊκό Μέτωπο και ναι. που θέτουν αυτά τα ζητήματα. Mm -hmm. Σε κινητοποιήσεις αυτέ ή στι εκδηλώσει που, που οργανώνουμε. Εσύ, βέβαια, και στι ομιλίε που πηγαίνει σε όλη την επαρχία. Ναι, ε, και το, σε αυτά τα ζητήματα. Το, το Σάββατο θα είμαι στην Ερέτρια. Και το Σάββατο θα είσαι στην Ερέτρια το απόγευμα και ο κόσμο εκεί, επειδή έχω παρακολουθήσει, αναφέρει αυτά τα ζητήματα και ρωτάει. Όχι μόνο. Προσπαθούμε τώρα και εκεί να και ενταχτούν γενικότερα. και και άλλα κινήματα, πρωτοβουλίε πολιτών mm -hmm. ανεξάρτητα. Mm -hmm. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ζήτημα το ΕΠΑΜ. Άρα να μπορέσουμε να σμίξουμε στο πεδίο τη μάχης και όχι σε, σε κάποιο παρασκήνιο για να κλείσουμε συμφωνίε κορυφή ή οτιδήποτε άλλο. Mm -hmm. Στο πεδίο τη μάχη και να σκεφτούμε όλοι με ποιου τρόπου. να σκεφτούμε, υπάρχουν ήδη, mm -hmm. ξέρουμε μορφέ, α πούμε με ποιο τρόπο μπορούμε mm -hmm. να το κάνουμε. Ξεκινώντας από το απλό πράγμα πώς δεν πληρώνω την εφορία μου με ένομο ναι, τρόπο, δηλαδή σαν ναι. απέτηση δημοκρατικού δικαιώματος να μην εξοντώσει το κράτος, να δει αυτό πράγμα, και από την άλλη μεριά το πώς δεν θα με εξοντώσει η τράπεζα. Ναι. Και τα, ταυτόχρονα πώς σηκώνονται οργανωμένα μέτωπα σε αυτή την ιστορία που είναι άκρως αποτελεσματικά, αντιεκδικώντας τα νόμιμα δικαιώματά μας σαν λαός. Και εκεί πέρα στη βάση αυτή μπορεί να οργανωθεί ένα πραγματικά πολιτικό μέτωπο ανατροπή. Για να ναι. χρησιμοποιήσω ναι. Ε, τον, όρο, ας πούμε, τον όρο αυτό. Αν πρέπει πραγματικά πρέπει. το χρησιμοποιήσω, δεν λέω. Δεν έχει σημασία κανένα. Τουλάχιστον σε ό,τι φοράμε τι διαρροέ, μιλάμε. Ναι. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Δεν μα ενδιαφέρει. Τουλάχιστον για μένα, εγώ το έχω αποδείξει, δεν είναι και το πρόβλημά μου. Ναι. Το πρόβλημά μου τι περιεχόμενο του πάστα θα του δώσω. Σωστά. Γι' αυτό άλλωστε λέμε ότι δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, η Τράπεζα τη Ελλάδο να διοργανώνει ή να συνδιοργανώνει ή να εμπλέκεται στο ξεπούλημα τη χώρα διοργανώντα μια εκδήλωση ή μάλλον στου χώρου διοργανώντα μια εκδήλωση από το χρηματοοικονομικό φόρουμ τη Δράκη, mm -hmm. κάποια πρώην υπαλλήλου τη Deutsche Bank, μόνιμη κατοίκου Γερμανία, που ξαφνικά θυ, ε, θυμήθηκε τα θρακιω, τη θρακιότητα καταγωγή τη για να την ξεπουλήσει μπυρπαρά σε οποιαδήποτε γερμανικά, τουρκικά, εβραϊκά συμφέροντα υπάρχουν. Ε, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι 24 του μηνό, στι 4 η ώρα, στο άγλυμα του κολλικότρώνη θα είμαστε εκεί για να του εξηγήσουμε. Δεν κάνουμε καμία δε, τίποτα φοβερό. Να εξηγήσουμε στον κόσμο mm -hmm. ότι ρε παιδιά υπάρχει και η άλλη άποψη. Ότι αυτή η χώρα μα ανήκει. Ανήκει στα παιδιά μα. Και μπορούμε να την εξοπλίσουμε εμεί. Δεν χρειαζόμαστε κανένα γερμαναρά, κανένα αμερικανό, κανένα Ισραηλινό, κανέναν κερατά επενδυτή να ελαϊλατεί αυτό το τον τόπο, κανέναν απικιοκράτη. Μπορούμε, έχουμε τα παιδιά. Αυτή τη χώρες έχουν μορφωθεί, έχουν δεξιότητες, έχουν τρόπους που πραγματικά μπορούμε Αυτό να δεξιοποιήσουμε. Αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό καθεστώς. Δηλαδή το πολιτικό καθεστώς που πραγματικά αντιπροσπαίδει τα συμφέροντα του λαού. Mm -hmm. Και όχι τον, τον των υποτακτικών των διεθνών οικονομικών συμφερόντων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, από εκεί, στα, σε δύο εβδομάδες από τώρα, όχι σε, δύο, σε λιγότερο, μάλιστα αύριο φαντάζομαι θα μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα ε, ημερομηνία να ναι, και ώρα, θα γίνει μια τέτοια μεγάλη συγκέντρωση που να συζητήσουμε με ακριβώς με ποιες τρόπους και πρωτοβουλίε, βήματα mm -hmm. πρακτικά, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα των φόρων και τη λέλαπα των τραπεζών mm -hmm. ο καθένας όχι μόνος του Όπω το είναι οργανωμένα και συλλογικά όλοι μαζί. Και, να πάρω έτσι ευκαιρία με αυτό, επειδή στέλνουν μηνύματα και λένε Το έχετε πει, αλλά πότε θα γίνει ανακοίνωση. Εμείς είμαστε προσεκτικοί. Γι' αυτό και δεν κυκλοφορούμε στο διαδίκτυο <διχει> διάφορα. Είμαστε προσεκτικοί, γιατί όταν ε, α πούμε θα καλέσεις τον κόσμο για να, να, κάνει, να, έρθει, κάτι. να κάνει κάτι. Ε, πρέπει να, πρέπει να, να το αντιμετωπίσει αυτό. να μελετημένο. είναι μελετημένο. Οπότε αυτά, παιδιά, ξέρετε, φίλε και φίλοι, δεν γίνονται τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε χρειάζεται ένα άνθρωπο. Και δεν το κάνει ο Δημήτρη Καζάκης μόνο του. Υπάρχουν νομικοί, υπάρχουν οικονομικοί, δηλαδή είναι διάφοροι άνθρωποι που. Υπάρχουν δύο τρόποι. Θα Υπά... το μελετούν και θα το κεστείνουν όλο αυτό. Υπάρχει, υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Να βγει, α πούμε, σαν κάποιε πολιτικέ δυνάμει και κινήματα mm. και να πει Μην πληρώσω του φόρου. Είταξε, ναι, δεν Μανώλης. μου αρέσει. τίποτα να το λέω. Ναι, και, και τι έγινε. Πω, και λοιπόν, και, λοιπόν... και άλλο αυτό η ξεργομιλιότητα τη τράπεζα. Άλλο αυτό και άλλο να, να βρει του τρόπου, πρακτικού τρόπου, που να βοηθήσει πραγματικά τον άλλον να μην πληρώσει ή να διεκδικήσεις σωστότερα. Γιατί ναι. το να μην πληρώσει δεν λέει τίποτα. Φωστά. Το να διεκδικήσεις το ένωμο δικαίωμά σου να μην σε εξοντώνει η τράπεζα και το κράτο. Αυτό το πράγμα αυτό... είναι. Αυτό είναι. Εσένα, εσένα και την οικογένειά σου. Θέλω να πριν κλείσουμε. Έχω την ανάγκη να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή γίνονται διάφορε απεργίε κάθε μέρα και δύο διαφορετικέ απεργίε κτλ. Εγώ προσωπικά, έτσι, το, το, το δικό μου σχόλιο, το υποκειμενικό. Και με αφορμή του δικαστικού, ακούω από πολλά μέσα, ακούω συναδέλφου, ακούω πολιτικού να λένε ότι είναι απαράδεκτο, να απεργούν οι δάσκαλοι, να απεργούν οι δικαστικοί κ.ο.κ. Εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι απαράδεκτο για ένα λόγο. Θα σα πω γιατί. Γιατί αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο το να απεργεί κάποιες μέρες μόνος σου νομίζω ότι πολύ απλά δεν σημαίνει τίποτα για το κράτος. Δεν θορυβείται το περιμένει. Όχι, ίσα, ίσα. Το γνωρίζει. Ίσα ίσα ίσα ίσα. Αν δηλαδή απεργεί μία μέρα ο δικαστικός δέκα μέρες μετά απεργεί ο δάσκαλος. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν ονοθούν όλοι αυτοί οι κλάδοι Δημήτρη και δεν αρκεί. Δεν αρκεί η απεργία. Όχι απεργία. Ναι, όχι... τύπου. Δε... Ε, παλιές που ξέραμε κινητοποιήσει, απεργία, μια πληπορία και τα δεν νομίζω ότι θορυβούν το κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι, ίσα ίσα επιδεινώνουν την κατάσταση μπάχαλου και διάλυση που υπάρχει Ακριβώς. κάτι που συμφέρει την κυβέρνηση για το κράτος Ωραία. και εδώ το θέμα είναι και μάλιστα απογοητεύει τον κόσμο γιατί δεν βλέπει αποτέλεσμα. Δηλαδή εντάξει, παιδί μου να χάσω και εγώ με μερικά μεροκάματα παραπάνω. Σουδέ, το αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτή την εποχή οι δάσκαλοι, πραγματικά το λέω, που εγώ πάντα είμαι υπέρ τη απεργία. απλά λέω ότι δεν έχει νόημα αυτού του είδους κινητοποίηση, έτσι παιδιά, αυτό λέω. Οι δάσκαλοι αυτή την εποχή πρέπει να είναι στα σχολεία για να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Δηλαδή το, το μεγαλύτερο έργο που μπορούν να κάνουν, να μαθ, μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα και να βρουν άλλου είδου τρόπους κινητοποίησεων, μαζί και με άλλους κλάδους. Όλοι πληθυμάστε το ίδιο ακριβώς οι δικαστικοί, το να μην κάνουν δίκες. Έχουν τόση δύναμη στα χέρια τους οι δικαστικοί. Πραγματικά δηλαδή τρελαίνομαι Όχι, με τους Όχι, εγώ θα, θα ήθελα να, κα... να κάνουν Έτσι. δίκες και να καταδικάζουν Αυτό, την πλευρά των τογκογλίφων συνέχεια. Ναι. Να δημιουργούν νομολογίες τέτοιες που να... να μην μπορεί η κυβέρνηση ούτε να κουνηθεί Το αντίθετο πρέπει να συμβεί εδώ. Εδώ παίρνουμε το νόμο και τον εφαρμόζουμε παντού. Και και είναι, πια... έχουμε, δεν είναι ορισμένοι Εντάξει, οι συνδικαλιστικέ ηγεσίε δεν έχουν καταλάβει. Γιατί εντάξει, έχουν τα δικά του συμφέροντα, παίζουν άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, αλλά ο Και του βολεύει αυτό το παιχνίδι, βεβαίως, έξι, γιατί είναι για να, να καταλάβουμε, για να έχουμε αποτέλεσμα, θα πρέπει ο καθένα να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά σου, α πούμε, ναι. ο αστυνομικό, είναι να προστατεύει το λαό. Ναι. Άρα, θα πρέπει να προστατεύσει του ανθρώπου που διαδηλώνουν και διαμαρτύρονται. Ένα. Δεύτερον, ο δάσκαλο να βοηθήσει το παιδί πραγματικά να καταλάβει. Να μην γίνει δούλο. Σωστά. Να του μορφώσει. Λοιπόν, και ταυτόχρονα συνδεθεί και με του άλλου κλάδου. Ο, ο δικαστικό να κάνει το καθήκον του υπερασπιζόμενο τα ένομα δικαιώματα αυτού του λαού. Ναι. Έτσι. Και όχι να υπακούει στον πολιτικό προϊστάμενο ή στον τον εκπρόσωπο των κατακτητών που Σε έχει φέρει εδώ πέρα. Λοιπόν, αν κάνουμε, αν κάνουμε αυτή τη δουλειά, mm -hmm. θα παραλύσουν αυτή. Δεν έχουν. Όπω για παράδειγμα και ο δημόσιο με τη σειρά του να υπερασπιστεί το δημόσιο υφέρον. Αν υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Mm -hmm. Αυτοί δεν έχουν κανέναν τρόπο να επιβάλλουν αυτέ πολιτικέ. Γιατί αυτέ οι πολιτικέ δεν υπήρχαν το δημόσιο συμφέρον. Από mm -hmm. του και του κατακτέ αυτή τη χώρα. Αν υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον όπω έχει ορκιστεί να το κάνει, γι' αυτό είσαι δημόσιο υπάλληλο. Mm -hmm. Αλλιώ θα είναι ένα υπάλληλο όπω όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει απολύτω τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει απολύτω τίποτα. Και εκεί, καθώ θα το συνειδητοποιούμε εκεί, θα βρούμε τι μορφέ οργάνωση ή εύκολα μπορούν να προκύψουν οι μορφέ οργάνωση ώστε να κατεβάσουμε τα ρολά. Ε, ε, να κατεβάσουμε τα ρολά και να τελειώσει η ιστορία ε, και αυτή είναι μια εκπομπή που καταθέτει η εκπομπή ΑΕ ε, γιατί όλοι εσείς που μας ακούτε μην περιμένετε από τις ε, συνδικαλιστικές σας να κατεβάσουν διαφορετικές προτάσεις έχετε δύναμη εσύ, εσείς οι ίδιοι να κατεβάσετε προτάσεις και να φέρετε προτελεσμένων γεγονότων τις δικαλιστικής σας ηγεσίας, έτσι, για το ότι πρέπει να δούμε νέες μορφές κινητοποίησεων με αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίοδο. Λοιπόν, ε, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια μηνύματα σε κάποιους που δεν μας ακούν καλά. Ε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Πιθανώ ε, ε, κάποιες στιγμές στο σελίδα το έχουμε πει επειδή η παιδιά κατασκευάστηκε αυτές τις μέρες ε, γίνονται διορθώσεις, να υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, και να ε, ίσως γι' αυτό να μην ακούτε, αλλά δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, έτσι. Λοιπόν το λέω. Επίσης έχουμε α, και ένα μήνυμα που μου έστειλαν τώρα οι εκπαιδευτικοί να μην κάνουν απεργία, αλλά να απέχουν από το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και να εξηγήσουν στα παιδιά τι συμβαίνει ο κύριος Γιώργος πάνω σε ναι, αυτό που λέγαμε ότι... λοιπόν, ναι, εντάξει είναι αυτό ε, ακριβώς που συζητήσαμε και που λέγαμε ακριβώς ε, λοιπόν το λέγοντας... δυστύχημα είναι ότι έχουμε εκπαιδευτικούς που ακόμη και τώρα έχουν όχι μαύρα μεσάνυχτα. Ε, ένα από τα παιδιά μου είπε τώρα με το σχολείο ας πούμε, mm -hmm. ότι είχαν. Ε, Uh, πώς το λένε, μια καθηγήτρια, uh, φιλόλογος ο οποίο μα έλεγε ότι το να μην πληρώσουμε το χρέο είναι, είναι παταξί, α πούμε, ο λαό. Αν δεν πληρώσουμε το χρέο, λοιπόν, okay. και κάτι τις ανοησίε που έλεγε. Mm. Και λέω το εξή: Όποιο θέλει να πληρώσει το χρέο, να δηλώσει παρόν, να του πάρουμε τα στοιχεία και να ο... του εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα πληρώσει το χρέο. <laughs> Όλοι οι άλλοι εμεί. Mm -hmm. Που δεν το καρποθήκαμε, δεν είδαμε κανένα είδου προκοπή και θυσιάζεται η ζωή μα για αυτό το πράγμα, δεν θα πληρώσουμε απολύτω τίποτα. Όποιο εθελοντικά θέλει να πληρώσει το χρέο, μην, μην ανησυχεί, μην ανησυχεί ούτε να τρομοκρατείτε. Θα εξασφαλίσουμε τρόπο να το πληρώσει. Α, αυτή φαίνεται θα είναι εγγονή του παππού που είχε πάει στο, στο Γιώργο και του είπε το μισθό μου. Δεν <laughs> είναι το μισθό μου. <laughs> για εκπαιδευτικό είναι στην δεινάψη. κατάσταση αυτή που έχουν οδηγεί στην παιδεία. Θέσεις. Και, την, και τη διάλυση της παιδείας που επιβάλλουν στο προσώπινο των γολύφω να έχετε δυσαμπούσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε υπό τους ήχους των χου. Uh, My Generation. Η εκπομπή ΑΕ εδώ φτάνει στο τέλος της. Θα είμαστε αύριο μαζί, Παρασκευή, αλλά πρέπει να πω ότι σήμερα είσαι καλεσμένος στην, στο Κόντρα. Με μία μετρή στον κύριο Μπότσαρη. Χάρη Μπότσαρη, έχει καλεσμένο τον Δημήτρη Καζάκη. Ε, έχετε εκεί και μια, μπορείτε να έχετε μία ωραία επαφή και επικοινωνία. Προσωπική. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Μία μετρή λοιπόν. Και θα του εμφανίσουμε ορισμένα νούμερα που δεν τα ξέρουν και που αυτά έχουν αξία. Αντί να προσθέτουμε πορτοκάλια με μήλα, ε, συγγνώμη, με πατάτε, εκεί να δούμε τα, τα, τα, τα πραγματικά νούμερα κίνηση μαύρου χρήματο από το τραπεζικό σύστημα, να μας εξηγήσει κιόλας κάπο, κάποιος κάποτε mm -hmm. τι μπορεί να γίνει για αυτό το πράγμα. Ωραία. Θα ακούσουμε το θα σε δούμε μάλλον και θα ναι, σε ναι, ακούσουμε ναι. το βράδυ. Ε, Δήμητρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα, αύριο πάλι στη στον στο